Όντας σε τίνην την μεριά γυρίσω Από το δίσου το γλυκίν γλαμπρίζει Τόσον το φως σου μες το νου μου γίζει Που μ' και δεν σώνο ποιον να ζήσω Φοβόντο οχτωλαμπρών μην ξεψυχήσω Γιατί η καρδιά μου να μ' αφήσει αρχίζει Μη σέβγω Κι τυφλόν που δεν γαγίζει δίχα του δεν ευλέπω να πατήσω Ήτσου τους κόρπου του θανάτου φεύγω τ' το τόσον βουργά που πεθυμιά μου, να μεν με φτάνει γιον μαθημένη. Μου την πλήξη μου κι βεύγω, για να μεν γκλέν ως υγρικούν μυτά μου. Τόσον εν η φωνή μου λυπημένη. Don't hold yourself like that. Cause you hurt your knees. Well, I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't build your world. Όταν κατά το μέρο σου γυρίζω Και η γλυκιά σου όψη με φωτίζει Το φως που βαθιά το νου μου αγγίζει με καίει και δεν ξέρω πια να ζήσω. Φοβάμαι απ' τη φωτιά μην ξεψυχήσω, γιατί η καρδιά μου να μ' αφήνει αρχίζει. Φεύγω με τη τυφλός που δεν γνωρίζει το δρόμο κι όμως πρέπει να βαδίσω. Φεύγω απ' το θάνατό μου ξεμακραίνω. Φεύγω για κει που δεν θα σ' αγαπούσα. Φεύγω κι η αγάπη πάντα με προφταίνει. Για χάρη όσων μ' αγάπησαν, σοπένα. Θα έκλεγαν ό,τι κι αν τραγουδούσα, τόσο είναι η φωνή μου λυπημένη. I'm going through, this is nothing new, no, no, just another phase of finding what I really need, is what makes me bleed, but like a new disease, but Lord, she's still to your To me. What το ποίημα που ακούσαμε Στο πρωτότυπο Με τη φωνή του κύριου Λουσαρή Γράφτηκε στο ίδιο νησί Που επινοήθηκε και το ελληνικό αλφάβητο Πιθανόν από κάποιον δραστήριο έμπορο Με βάση το φοινικό Στις αρχές του 8ου π.Χ. αιώνα. Γράφτηκε στην Κύπρο, κάπου ανάμεσα στο 1546 και το 1570. Ανήκει σε μια συλλογή που περιέχει 156 ποίηματα και την οποία αγνοούσαμε ως το 1873 όταν ο Σάθας γνωστοποίησε την ύπαρξη ενός αντιγράφου της στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Το αντίγραφο αυτό είναι αποσπασμένο από έναν ευρύτερο τόμο και αρχίζει από τη σελίδα 2. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς δεν διαθέτουμε το όνομα ούτε του ανθρώπου που έγραψε τη συλλογή ούτε και του αντιγραφέα. Καθ' όλες τις ενδείξεις, το αντίγραφο κατά το μεγαλύτερο μέρος του έγινε στην Ιταλία. Πράγμα καθόλου παράξενο, αφού οι εύποροι και ευγενεί κατά κάποιο τρόπο, Κύπριοι στην Ιταλία προσεύλεπαν τότε, αν ενδιαφέρονταν για τα γράμματα, για τις επιστήμες, για τις τέχνες. Ακόμα και την εποχή των Λουζινιάν, η Κύπρος βρισκόταν σε συνεχείς εμπορικές σχέσεις με την Ιταλία. Και βέβαια, η έξοδος προς την Ιταλία απέκτησε μαζική μορφή το 1571, όταν το νησί κατελήφθη από τους Τούρκους. Από αυτή τη συλλογή, ο Λεγκράν το 1881 δημοσίευσε περίπου το 1 τρίτο. Όμως ολόκληρο το χειρόγραφο το εξέδωσε για πρώτη φορά το 1952 η Θέμης Σιαπκαρά Πιτσιλίδου. Στα χέρια μου έχω μια δεύτερη έκδοση της Θέμηδος Σιαπκαρά Πιτσιλίδου και πάλι, εκλαϊκευμένη ας πούμε, στην οποία αυτή τη φορά πλάι στο πρωτότυπο βρίσκεται και μια κατά μεταγραφή στη σημερινή μας ας πούμε ελληνική γλώσσα. Τη συλλογή στη σημερινή της εκλαίκευμένη έκδοση μπορεί να τη βρει κάποιος υπό τον τίτλο «Ρήμες Αγάπης». Δεδομένου ότι όπως είπαμε λείπει ο τίτλος πολύ σοφά η Θέμη Σιαπκαρά Πιτσιλίδου αποφάσισε να υιοθετήσει την τρέχουσα τότε όταν η συλλογή εγγράφει «Πρακτική». Υιοθέτησε λοιπόν καταρχάς τον τίτλο «Ρήμε» που έτσι κι αλλιώς σήμαινε «Ρήμες Αγάπης» και διάλεξε και την επιτατική του μορφή. «Rime μόρε λέγαν καμιά φορά η πετραρχικοί όταν θέλαν να ποιήσουν έμφαση, όπως τα έλεγε ο Καβάφης. Η σημασία της συλλογή είναι προφανής. Πρόκειται για ένα τεκμήριο αγωγιμότητας εκδηλωμένο, όπως πάντα, εν μέρη ή και εν όλο στο πεδίο της μετάφρασης. Θέλω να πω ότι πριν ακόμη την κριτική αναγέννηση την οποία θεωρούσαμε ως τώρα ορόσημο ένας Έλληνας ποιητής σε άπτεστα ελληνικά της εποχής του υιοθετεί τουλάχιστον αυτό τις μορφές έντεχνης ποιήσης τις ήδη ριζωμένε προαιώνων στην Ιταλία τις μορφές από τις οποίες απέρευσε με τρόπους που ίσως κάποτε μας δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουμε όλη η σύγχρονη ευρωπαϊκή ποιήση ο Έλληνας ποιητή εγγράφεται στο κυρίαρχο το τερέφμα του πετραρχισμού και σύμφωνα με όσα σχεδόν ευθύ εξ διαπίστωσε η κυρία Σιάπ Καράπη από τα 156 ποίηματα τουλάχιστον τα 23 είναι μεταφράσεις είτε ποίημάτων του Πετράρχη είτε ποίημάτων πετραρχικών της εποχής ενής και του περιώνυμου Μπέμπο. Αργότερα άλλοι ερευνητές ταύτισαν και άλλα ποίηματα και είναι αρκετά πιθανό ότι η ολόκληρη συλλογή είναι μετάφραση. Όμως θα έπρεπε να έχουμε πολύ λαθεμένη αντίληψη για το τι σημαίνει μετάφραση, για να πιστέψουμε πώς αυτό υποβαθμίζει τη δουλειά του Έλληνα ποιητή. Αντιθέτως, κάθε φορά που δύο πολιτισμοί διαπλέκονται, η μετάφραση είναι το σημείο της κατεξοχήν γονιμότητας. Το ξέρουμε από την ρωμαϊκή πίση που ολόκληρη βλάστησε από το σπόρο απλών μεταφράσεων ξεκινώντας από το ίδιο Ανδρώνικο το ξέρει όλο ο αραβικό κόσμος που βάσισε την φιλοσοφία και την γενική θεωρητική εργασία του στις μεταφράσεις των Εστοριανών που μετακένωσαν τον Αριστοτέλη και όχι μόνον το ξέρει όλη η Δυτική Ευρώπη που κάπου στην Ισπανία το 12ο αιώνα με τις φασόν μεταφράσεις Αράβων στα Λατινικά απέκτησε για πρώτη φορά επαφή με το σύμπλοκο αραβο-ελληνικής σκέψης. Η εν λόγω μετάφραση του Κύπριου ποιητή έχει προφανώς και ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Ανερεί ένα εξαιρετικά ιδεολογικοποιημένο χάσμα σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες τραγουδούσαν σαν ανώνυμα ιδόνια μέχρι κάποια πολύ όψιμη στιγμή όταν επιτέλους απέκτησαν επαφή με την Ευρώπη. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αναδιπλασιάζοντας τον ελιγμό του Κύπριου ποιητή του 16ου αιώνα σκεφτήκαμε να ακουστεί στην αρχή όχι μόνο το πρωτότυπο αλλά και μια μετάφραση. Αυτή όμως είναι μόνο η μισή αλήθεια. Όντως, η μετάφραση παρακολούθησε τη στρατηγική του ίδιου του πρωτότυπου ποιητή. Αναπαρήγαγη δηλαδή επακριβώς τη φόρμα. Το ποίημα που ακούσαμε ήταν σονέτο, δηλαδή δύο τετράστιχα, δύο τρίστιχα. Καταρχάς, η μετάφραση ήταν επίσης σονέτο πάνω στον ίδιο ισομετρικό στίχο και ήταν και κάτι ακόμη. Ήταν ένα σχόλιο στην ίδια τη δυνατότητα να μεταφράσει και να δεξιωθεί κανεί αυτά τα κείμενα. Αποσκοπούσε δηλαδή στο να μεταφέρει και να ανασυστήσει στο δικό μας παρόν, όχι μόνο τον ελιχμό του πρωτότυπου Κύπριου ποιήτη, αλλά και το συναφές προς τον ελιχμό αυτό πρόβλημα. Όμως για αυτή την ιστορία θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Στοιχεία για την αγορά χαλκού